Καλοκαιρινέ διακοπέ. Η Μαρία και φέτο, όπω κάθε χρόνο, θα πάει στο νησί των γονιών τη στην Τίνο για τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Περνάει πολύ όμορφα εκεί. Απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι φίλοι και οι φίλε τη την περιμένουν και εκείνη ανυπομονεί να του συναντήσει. Φιλοξενείται στο σπίτι του παππού και τη γιαγιά. Του αγαπά πολύ και εκείνη τη έχουν αδυναμία. Ιδιαίτερα η γιαγιά τη που έχει και το όνομά τη. Μαρία τη λένε και εκείνη. Η Μαρία με τη φίλη τη, την Ελένη. Συζητούν για τι καλοκαιρινές διακοπέ. Το καλοκαίρι πλησιάζει, Μαρία. Τι θα κάνει, Θα πάω στο νησί των γονιών μου, στην Τίνο. Πάλι στην Τίνο. Πού αλλού. Είναι τόσο όμορφο το καλοκαίρι εκεί. Θα μπορούσε να πα σε κανένα άλλο μέρο, έτσι για αλλαγή. Προτιμώ το νησί μα. Πώ τα περνά εκεί, διασκεδάζει, έχει παρέες Ναι, έχω κάνει πολλού φίλου. Πηγαίνουμε για μπάνιο, για φαγητό σε ταβερνάκια. Κάπου, -κάπου πάμε και για χορό σε δίσκο. Φέτο θα έρθουν τα από την Αμερική. Ναι, έρχονται κάθε χρόνο. Μαζευόμαστε όλοι στο σπίτι τη γιαγιά το καλοκαίρι, συγγενεί και φίλοι. Έρχεται πολλή κόσμο το καλοκαίρι στο νησί. Ναι, έρχονται πολλοί τουρίστε. Ιδιαίτερα τη Παναγία, το 15 Αύγουστο. Έρχονται χιλιάδε προσκυνητέ για τη χάρη τη. Έχει και τη γιορτή σου, έτσι δεν είναι. Και βέβαια, γιορτάζω μαζί με τη γιαγιά μου. Εσύ, τι σχέδια έχει. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι στις 20 Ιουλίου θα πάω με τους γονείς μου στο χωριό του πατέρα μου. Πού βρίσκεται? Στη Μάνη. Θα πάμε για το πανηγύρι του προφήτη Λία. Είναι η εκκλησία του χωριού σας? Όχι. Είναι ένα μικρό εκκλησάκι ψηλά στο βουνό. Ωραία θα είναι. Ναι, είναι πολύ όμορφα. Πάει πολλοί κόσμος από τα γύρω χωριά. Μετά την εκκλησία έχει φαγητό και γλέντι. Εκεί γνωριστήκαμε με τον Κώστα πέρυσι. Μου είχε ζητήσει να